Κεφάλαιο ΓΑΜΑ σελίδα 530, στοίχη 1 έω 12. Ο Βαρνάβας και ο Παύλο τη Κύπρων. 1. Ήσαν δέ στην Αντιόχεια, αν μερικοί προφήτε και διδάσκαλοι ανήκοντε στην υπάρχουσα Νική Εκκλησία. δέησαν ο Βαρνάβας και ο Σιμεών που επωνομάζει τον Νίγερ, και ο Λούκιο που κατήγεται από την Κυρίνην και ο Μαναήν που είχε συναναστραφεί και συνεκπαιδευτεί μαζί με τον Τετράρχιν η και ο Σάβλο. 2. Ενώ δε αυτοί επετέλουν ω κυριών τους έργων την προς τον κύριον κοινή λατρείαν και το κήρυγμα, και ενώ ενίστευον, είπε το πνεύμα το Άγιον Διαπροφητών ή άλλων εξεκίνων των χριστιανών που είχουν χαρίσματα, ξεχωρίσατε μου αμέσως τον Βαρνάβαν και τον Σάβλον για το έργο, για το οποίο τους προσεκάλεσα με έμπνευση την οποία μετέδωκα εγώ στο εσωτερικό των καρδιών των. 3. Τότε, αφού και πάλι ενίστευσαν και προσευχήθησαν και έδασαν τα σχήρα σε παυτόν, όχι για να του προχειρήσουν στο Αποστολικό ή άλλο Ιερατικό αξίωμα, διότι είχαν ήδη ταύτα οι δύο Απόστολοι, αλλά απλώ για να του καθιερώσουν και να του ξεχωρίσουν επισήμω στο ειδικό του το έργο, του απέστειλαν. 4. Αυτοί λοιπόν, στο ονομαστικό στην Αποστολή Τάφτινα από το Άγιον Πνεύμα και έχοντα συνεπώ την ενίσχυση αυτού ει Κατέβησαν στην Σελεύκιαν και από εκεί στην κύπρον. 5. Και όταν έφτασαν στην πόλη Σαλαμίνα, εκείρετον τον λόγον του Θεού μέσα στα συναγωγά των Ιουδαίων, είχον δε μαζί τον Ως και τον Ιωάννη. 6. Αφού δε πέρασαν από το ένα άκρο έως το άλλο την ίσον Κύπρον μέχρι της πόλεου Σπάφου, έβρων κάποιον μάγον ψευδοπροφήτη Ιουδαίων, του οποίου το όνομα ήταν ο Βαρύ 7 αυτός ήταν το πρόσωπο τη ακολουθία του ανθιπάτου Σεργίου Παύλου, ο οποίο ήταν άνθρωπος συνετός και σοβαρός. Ο Σέργιο λοιπόν ούτω, αφού προσεκάλεσε τον Βαρνάβαν και τον Παύλον, ζήτησε με ενδιαφέρον να ακούσει τον λόγον του Θεού των οποίων ούτη εκήρητον. 8. Ανθίστατο όμω ει αυτού ελίμα ο μάγο, διότι έτσι, δια τη λέξη ω μάγο δηλαδή, μεταφράζεται το όνομα Ελίμας, υπό το οποίο είναι το γνωστό στου Έλληνε ο Προσεπάθη δε ο ελίμας με ενστάσεις και με διαστροφά να απομακρύνει τον ανθίπατον από την πίστη. 9. Αλλοσάβλος, ο οποίο λόγω τη ιδιότητό του ως Ρωμαίου πολίτου έφερε και το εθνικό ρωμαϊκό όνομα Παύλος, αφού επληρώθη το εσωτερικό του με πνεύμα Άγιον και έριψε βλέμμα διαπεραστικών προς τον μάγον, 10 είπε «Ω ΙΕ του διαβόλου που είσαι γεμάτος από κάθε δόλων και απάτην και από κάθε πονηρίαν και ραδιουργ Συ που είσαι εχθρό κάθε αρετής, δεν θα παύσει από του να διαστρέφεις και να παρουσιάζεις πεπλανημένου και στραβούς τους ευθεί και ίσιου δρόμους, το φωτιστικό δηλαδή και αληθές κήρυγμα της θεία διδάσκαλία, με το οποίο ο Κύριος ζητεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στη σωτηρία. 11. Και αφού είσαι τέτοιο, είδου τώρα, θα επιπέσει κατά σου η δύναμη του Θεού και θα είσαι τυφλός, μη βλέπων τον ήλιον και το φως του μέχρι σ' καιρού». Παρευθείς δε έπεσε επί του μάγου θαμπάδα και σκότος και περιεφέρετο εδώ και εκεί και ζήτη ανθρώπους που θα τον οδήγουν από το χέρι. 12. Τότε, όταν είδαν ο ανθίπατος το θαυμαστόν αυτό γεγονός, επίστευσεν, όσον δε περισσότερον εμάνθανε και τη διδασκαλίαν του Κυρίου, τόσον και περισσότερον εθαύμαζε και ξεπλύτετο το αυτήν.